ενni loco η ελληνική επανάσταση ετίμησεν την ανθρώπινη φύση διότι το λαμπρότερον και το διδακτικότερον των θεαμάτων όσα παριστάνει επι της κινής του χρόνου η ιστορία είναι η ανέγερσις πεπτοκότος έθνος. Είμαστε το έθνος πεπτοκότος. Ναι, πεπτοκότος. Τι λέει; Μι βρίσει η πεπτοκότον. Όχι. Τι είναι γε βλέπετε με τα μάλینا; Όχι, Α, είναι του πεπτωκότο το έθνου. Είναι η ανέγγελία. Συγγνώμη, είμαστε βλάχοι, εγώ δεν το ξέρω. Ε, δεν βλάχοι. έχω ξαναπεί το πεπτωκό. 20 χρόνια σα έχουμε ελευθερώσει, έχει και να κάνει με το ακόμα. πεπτικό σύστημα. Όχι, ρώτα τον κυρία Κουμτέρνο. Είναι πεπτωκότο. Που έχει 10 λεπτά σπίτια από το Eisenhower. Έλεγε χθε να το ακούσουμε στην πορεία. Καλά. Καλώ ήρθατε, είναι 5η σήμερα για μα. Είπαμε mm. να το κάνουμε σαν 5η. Γιατί αύριο που είναι 5η θα το κάνουμε σαν 25η Μαρτίου. Πέφτει, αστείο πέφτει. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία θα περάσει. Δεν είναι, είναι 1 και 7. Μία ώρα είναι. ώρα είναι? 45-55 λεπτά. πόσο να πέφτει. 38, πόσο πέφτει. 40 κάτι. Καλώ ορίσατε. Χρόνια πολλά στο έθνος χρόνια πολλά στου Έλληνες πρόωρο. Γιατί αν είχαμε σχολείο σήμερα θα ήταν γιορτή. Α, ναι. Και παρέλαση. Οπότε σήμερα. Θα σήμερα Όχι, αύριο, αύριο. Που... Γιορτή. Γιορτή, θα ήταν. Γιορτή. Λούφα. Τι ποίημα θα έλεγε. Την Ελληνοπούλα. Την έχει πει, <laughs> Έλεγα μήπω. Δεν ασχολιόμουν σε αυτά, δεν το είχαμε τη σκηνή. Τότε, τότε ναι. Ε, Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι πανηγυρικά Περιμένουμε τον Κάρλο, την Καμήλα πώς και πώς. Τη Γαλίδα, το Ρώσο Πρωθυπουργό Αυτό είναι ανέκδοτο Η Καμίλα, η Γαλίδα και ο Ρώσος Πρωθυπουργός Ήταν ένας Κάρλτος, μια Καμήλα, μια Γαλίδα Και ένας ε, περίπου έτσι. Αυτό περιμένουμε. περιμένουμε Να δουν το γουρλοβάτι. Να έρθουν <laughs> να και γιορτάσουμε Εν τω μεταξύ Έρχονται αυτέ οι τρει χώρε γιατί η Γαλλία Ρωσία Αγγλία τότε συνέβαλαν κατά πολύ εκείνη τη δεκαετία του 1820 στην ανεξαρτησία τελικά τη Ελλάδα, αλλά το έκαναν για τα δικά του συμφέροντα. Συμπηρετώντα μόνο δικά του. Μόνο τους τα, συμφέροντα. τα δικά του. Τα τα δικά του συμφέροντα ναι. που βοήθησαν τον τόπο. Παρ' όλα αυτά. Και μετά από αυτό. Γιατί του κάνουμε σήμερα, επειδή υλοποιήσαν τα συμφέροντά του, γιατί είμαστε επαρκώ δουλειοπεί, επειδή και το φίλουμε στην Όχι, ιστορία. Μάρκες, επειδή συνέπεσαν τα δικά μα συμφέροντα με τα δικά του εκείνη τη στιγμή, αυτό τιμούμε. Θυμόμαστε σύμπτωση πεπτοκότων συμφερόντων. Για να μιλήσω σαν τον Πρωθυπουργό. Πεπτοκότων και, και εσύ. Ε? Πεπτοκότον. Σκληρό μου φαίνεται. Ε, εντάξει. Ε, ξεκινήσαμε έτσι. Η Επανάσταση όμως να ξέρουμε και να θυμηθούμε mm -hmm. ότι πάντα πουλάει. Η Ελληνική Επανάσταση με 50 ευρώ. Με 50 ευρώ. Η Ελληνική Επανάσταση. Με 50 ευρώ! Προλάβετε, όσο, όσο μιλάει αυτό εσεί παρακαλεται τη δικά σα επανάσταση. Φυτά, φτηνά στοιχίζει. Κοντζαμάν επανάσταση, 50 ευρώ μόνο. Δεν είναι άστομα βέβαια δεν είναι και εύκολο για την περιοχή. Όταν τα εισοδήματα έχουν πέσει τόσο κλειστά μαγαζιά. Ε, ε, εντάξει. εντάξει τώρα, δεν Όχι, είναι παλιά Παιδιά, όταν, όταν πουλάκε η βιβλία. Εκμεταλεύεται τη στιγμή εγώ νομίζω. <laughs> Κεροσκοπική <και> κοινή. <laughs> δεν, δεν είναι το ερυνό τώρα, δεν είναι το ενόκινά. Έφανση πολύ βουλάφουν επανάσταση. Σακώθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ για το ελληνικό. Δεν είναι αυτό όταν πούλα και τα βιβλία. Παλιά. Τώρα είναι υπουργό και κανένα επενδύσει. Υλοποιεί επενδύσει. Ανο, ανορθώνει, ανορθώνει τη χώρα. Ανορθώνει τη χώρα. το ελληνικό, τελικά όλο ήταν να μπει η πρώτη μπουλντόζα. Τελεία. πρώτη μπουλντόζα. Δεν δεύτερη. Δει. Τι θέλει τη δεύτερη. Όχι, Σκόνη, ναι, ναι. Α, φασαρία. Εκεί, γειτονιά, σκέψου. Άσημα σκέψου τώρα. να έχει απλωμένα. Ω, τα φυτά. Τα ένα, τα φύλλα. Τα φύλλα Φοράτε φύλλα φυτά. Στου πάνω σας, αυτό ε, το, το σηκείς το περίφημα Ας αρέσει Μάλιστα, λίγο στους πρωτόπλαστους Εντάξει Πήγε επειδή τώρα ε, θα πω θα... το φίδι όχι το μίλω Ναι, όχι, okay, εντάξει Παρακαλώ Θα μπλέξουμε τώρα γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να τα κάνουν όλα Την 25η Μαρτίου με τους εμβολιασμούς Πώς μπορούν να μπλεχτούν αυτά 25η Μαρτίου ε, Η, πως, η είναι επέτειος, επέτειο, η, επέτειο, η αυριανή να μαζί να με τα εμβόλια Α, με τους Πήγε ναι. να εμβολιαστεί ένας ε, συμπατριώτης μας Ντυμένος Κολοκοτρώνης Ντυμένος Κολοκοτρώνης λοιπόν 200 χρόνια πριν όλοι οι Έλληνες ενώθηκαν να αποτινάξουν το ζυγό το ντουρκικό Σήμερα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ενωθούμε να εμβολιαστούμε να αποτινάξουμε τον κορονοϊό Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει Ο λόγο που τηθήκατε έτσι σήμερα για να έρθετε εδώ είναι συμβολικό. Συμβολικό για να ε, καλέσω όλου του Έλληνε να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό. Κατάλαβε. Περίμενα. Εσύ. Καλοί με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό. Ναι. Δεν <laughs> έχουμε όλοι αγαπητέ μια φουστανέλα σπίτι μα. Άσε εμένα. Όχι αυτό που σε μη... Ψεκαλεί. Εσύ μπορεί <laughs> να πάει έτσι. Και έχω πέντε. <laughs> έχω να δώσω και στη <laughs> γειτονιά. μα και εμά <laughs> καμία. Δώσε και μένα παρακαλώ. Έχουν δύο φουστανelles, δίδει τη μία. Έχουν πέντε. 24. Α, ασυγνομω έχω ένα τηλέφωνο. Ναι. ναι Συγνώμη. <laughs> <ο laughs> εγώ ένα θα τηλέφωνο θα το, το, το κρατάει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δίδυθε ο συμβολή της μας κολοκοτρόνης, έβαλε λήφυσταν έλες κι τα ληπά και πήγαινε εμβολιαστή στη Φαντάσου Σταύκι, δεν το είχα το βίντεο. Είχα Μοστάκι, περιούκα κι εγώ τον και λοιπά, λοιπά, όχι, όχι. εβδομάδα έγινε. Ναι. Φαντάσου το τους νοσοκόμους εκεί κι τους γιατρούς που κάνουν τους ενβολιασμούς. Καλέ, <laughs> Πού είστε εσείς <laughs> Α, Αργήσατε Τι που λίγο. κάνετε κύριο Κολοκοντρώνη Να από εδώ από εδώ λίγο δεν θα Ελάτε πω, για το εμβόλιο αλλά Υπάρχει και ένα ίδρυμα μετά <laughs> να πάτε Μη μείνετε μόνο εδώ, συνεχίστε και παραπέρα <laughs> Αυτά λοιπόν είναι το συμπολίτη μας ε, Γιορτάζουμε και εμεί από σήμερα Και αύριο είναι δύο εκπομπές Οπα χτύπησα το μικρόφωνο, δύο εκπομπές επαιτειακές Ακόμη <laughs> κάποιο Ναι, σήμερα είναι πιο χαλαρή αύριο θα είναι πιο έτσι, εσωτερική. The point. Oh, to the point είναι και σήμερα και κάθε μέρα είναι to the Ποιο point. Πιο επαιτειακή, από τις επαιτειακές ελληνοφρένειες από που Από τις επαιτειακές Με τίτλο έχουμε τίτλο στον Αυριανό. Περίπου να δώσουμε έναν ορισμό ότι είναι η πατρίδα μας. Α. Είναι η πατρίδα μα. Μα. Η τι θέλουμε να είναι η πατρίδα μα. Πατριωτικό, καθαρά δηλαδή. Θα λέγαμε ότι είναι αδε, αδερφάκι τη προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει η Ελλάδα που θέλουμε. Ναι, ναι, περίπου αλλά ανανεωμένη γιατί είναι και το εθνικό και έχει αλλάξει και εποχή. Όχι, όλα ναι, αυτά Όλοι οι ελληνικοί θα μπορούσε να είναι σαν, αν κάνουμε μια κασετίνα κάποια στιγμή. Στην, θα στην κάνει... ίδια κασετίνα. Στην θα ήταν, ίδια θα μπει αυτή. Την είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια. 16 Ιανουαρίου του 2019 έχουμε περάσει δύο χρόνια κασετίνα. από τότε λοιπόν, Είναι, στην Σε, 30 χρόνια επιτυχίες ναι 30 χρόνια 200 χρόνια λοιπόν η Ελλάδα σήμερα επιτυχίες 1821 2021 200 χρόνια μεγάλες δυνάμεις εγκύτριες δυνάμεις συμαχικές δυνάμεις, τρόικες και προστάτες. 200 χρόνια ελευθερίας. Ζήτω το έθνος. και ένας ακροατής έστειλε mail και λέει βάλετε τα όλα μαζί κάποια στιγμή αυτά τζιγκλάκια τα έχουμε κάνει εδώ και ένα χρόνο τα παίζουμε τα μεταδίδουμε οπότε είναι η μέρα σήμερα να παίξουν όλα μαζί όχι στη σειρά ακολουθήσει oh. και ένα δεύτερο και στη συνέχεια και στη διάρκεια της εκπομπής στα υπόλοιπα μα είναι και η κορύφωση του δράματος γι' αυτό τα φτιάχνουμε 1821-2021 Πριν 200 χρόνια ξεκινήσαμε έτσι. Ακούτε ωραία τωρίκη οι Έλληνες. Εμείς απολεπήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή άλλη εθινή. Ε, ωραία παπαυλέσα, σήκω και λαμβόηθαμε. Και καταλήξαμε έτσι. Φίλε και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη, είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Και επάνω μας ακουμπούν οι ελπίδες... όλων τον Ελλήνων ξεκινήσαμε κάπως έτσι ήταν ο Κολοκοτρώνης από το μεγάλο μας τσίρκο Διονύση Παπαγιανόπουλος ναι. και καταλήξαμε κάπως έτσι οι ελπίδες ο μας χάσμα, τότε στον yeah. Κολοκοτρώνη έχει ένα μεγάλο χάσμα με νεσουλάβησαν και 200 νοηματικό. χρόνια ναι. Έκαναν ό,τι μπορούσαν εκείνοι. Σου λέει: Θα σα ελευθερώσουμε. Ε, βρείτε τα μετά, θα βρείτε το δρόμο σα, αφού κάνουμε. Δεν σα φοβάμαι σα. Όχι, δεν σα φοβάμαι. Υποκάλυψα θα σα ελευθερώσω και εσύ ξέρω σε ποιον προχωρήσει. Θα πα, θα πα καλά. Και 200 χρόνια μετά, ευτυχώ που δεν ναι. ζει. Ευτυχώ που δεν δε τύπο, ζει. Ευτυχώ που δεν ζει. Ω τύπο, όμω, στα εμβολιαστικά κέντρα. Ναι, τιμένο <laughs> <laughs> <laughs> και μακαρεμένο στι καρδιέ μα. Και σε κάτι στι καρδιέ μα σίγουρα και σε κάτι γιορτέ που γίνονται ανά την επικράτη με κάτι αναπαραστάσει. Κομικέ βέβαια. Που κάνουν διάφοροι σύλλογοι εκπολιτιστικοί κλπ. Εμείς Η του... Γιάννα αντίθεται αυτό τη εβδομάδα κάτι. Ε, δεν την είδα. Αύριο. Δεν... Περιμένουμε τι να θα... δούμε αύριο. Θα βάλει αύριο. Περιμένουμε το να τσοντάκι, δούμε. αυτό της Γιάννας που είναι. Αυτό που είναι. Αυτό σαν τζωλιάς, σαν τζωλιάς, φέση... ωραίο είναι. Αυτό που είναι αυτό. Αυτό το παίρνω για παράσταση. Θα το αυτό. που Για παραλία είναι αυτό. Για παραλία τι να μέσα. Το αντιλιακό. Το Το καροτέν σου χωράει είναι εκεί μέσα. Το καροτέν χωράει είναι Θα βρει κάτι να βάλει. Τι άλλο να βάλει. μεγαλύτερο. Τα γυαλιά. Την Τράπουλα στην παραλία. Δεν παίζεται. Okay. <laughs> Όχι. Αν δεν παίξει μπύρημπα στην παραλία, πότε θα παίξει. Μπύρημπα στην παραλία. <laughs> τι θε, ξέρει. Γεια. Βαρετό. Οκ, εντάξει. <laughs> θα το ρίξει. Μπύρημπα να περάσει λίγη ώρα. Κάνει μια διαθεραπεία κάνεις. Στην παραλία των Χανίων ήρθε ah, το Άιζεν Χάουερ. Δεν το φέρμα μάλλον. <λοιπόν. laughs> <laughs> στην παραλία των Χανίων <laughs> έχει ναι. έρθει το αεροπλανοφόρο Άιζεν Χάουερ. Να είναι καλό. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα ο Άιζεν Και λόγω τη ημέρα τη Αυριανή. Πήγε ο. Να γίνει παρέλαση πάνω στο Eisenhower εγώ Κανονικά θα μπορούσε. Ναι. Πήγε ο Κυριάκο Μιτζωτάκη χτε, στα Χανιά κάτω, ανέβηκε στο Eisenhower, του κάναν ξανάγηση. Εκεί λοιπόν θυμίζει. Στην όλα ακούγεται είναι... σαν ιστορίε του τοτού. Αυτό είναι <laughs> όμω. Τι <laughs> να κάνουμε. Πήγε κάνω ο Τωτό, ανέβηκε στο αεροπλάνο και είπε Μαμά, μαμά, πετάω. Ναι. Επειδή είναι αεροπλάνο <laughs> φόρο. <laughs> ωραία, <laughs> πολύ ωραία. <laughs> <laughs> πήγε λοιπόν εκεί ο Μιτζωτάκη και έκανε μια δήλωση γιατί. Στον ύμνο Η στην Ελευθερία, στο πλήρε κείμενο του Διονυσίου Σολομού, υπάρχει κάποια στιγμή μια αναφορά στην Ουάσιγκτον. Γιατί τότε είχε παίξει με Αμερική και στην Ουάσιγκτον τη χώρα, όπω το λέει και το γράφει, εν πάση περιπτώσει, το θυμήθηκε αυτό ο Κυριάκο Μητσοτάκη και αναφέρθηκε στον εθνικό μας σπίτι Και δεν ξεχνάμε, βέβαια, ότι στην 22η στροφή ε, του ε, ύμνου στην Ελευθερία υπάρχει η αναφορά του Διονύση Σολομού στη γη του Ουάσιγκτον. Δεν ακούγεται καλά, αλλά έπρεπε να το ακούσουμε. Είναι η αναφορά του Διονύση Σολομού. Και πώ δεν είπε νιώνιο. Του Σάκη. Σάκη Σολομό. Του Ντένι, για να είναι και πιο σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Του Διονύση. Έχουμε μεγαλώσει όλε οι γενιέ από τότε με τον Διονύση Σολομό. Ντένι Σάλμον. Σάκη Σολομό είναι καλύτερο. Σάκη Σολομό. Αυτό είναι δεν υδραυλικό. Σάκη Σολομό. Σάκη Σολομό Μαρία Σολομού παίζουνε και τα λοιπά, και τα λοιπά. Για να το φέρουμε στο σήμερα. Γιατί έπρεπε να το φέρουμε στο σήμερα. Λίγο να είρε Έτσι να αυτά, έχουμε εθνική επέτειο, δεν ah, θα ναι, μιλούμε. Α, θα το γιορτάσουμε Α, πραγή, Θα το, <laughs> θα το, <laughs> το κάψουμε, κύριε <laughs> Στέφανε. Και, και ζαμπόν βάλε και 200 γραμμάρια και μπύρες. 200 αυτό, χρόνια. Και 200, 200 χρόνια, χρόνια βάλει, κύριε, κύριε Στέφανε. Ε, ο Διονύσης Σολωμός έχει γράψει. Κάποια στιγμή το αεροπλανοφόρο είναι στη βάση εκεί τη σούδα. Παραπέρα, στιγμή. στα νερά. Ε, πιο πέρα, ξέρουμε όλοι ότι είναι το ιστορικό οίκημα... Τι οικογένειε Μιτζωτάκη. Τα δύο μπάνια που δεν ήταν πολύ μεγάλο. Τα Για δύο μπάνια. Πόσα είχε, 15, 11, νομίζω Α, το συγκεκριμένο. Δεν είναι μεγάλο, 500 τετραγωνικά που ήταν. Ε, νομίζω δεν αναφέρεται σε αυτό, αναφερόταν στι γλυφάδε του σπίτι. Α, όχι, δεν είμαι, δεν είμαι. Μπορώ να κάνω και λάθο. Anyway. Ε, πάει ο Μιτζωτάκη λοιπόν, βρίσκει ένα Αμερικανό, τώρα έχει ανέβει στο Άιζε είσαι πρωθυπουργό τη χώρα, είσαι είναι ο αξιωματικό, έρχεται ο πρωθυπουργό τη χώρα. Τι περιμένει να σου πει ο πρωθυπουργό τη χώρα, είσαι ο αξιωματικό Αμερικανό. Και αν εβαίνεις μπορούν να αποτύχουν. Ah, Hi, it's Να. <laughs> <Okay. laughs> nah. Δεν του αυτό. Του είπε κάτι σχετικό μους. Ah. Θα το ακούσουμε στα αγγλικά ε, και θα το μεταφράσουμε τώρα ή μετά. Πότε θες; Μετά πρώτα. να το ακούσουμε, Ωραία, να ακούσουμε στα αγγλικά. First time, Not. Is this is your first time uh, I, yeah, I guess so. Yeah. You know, I. Uh, uh, you know, my house is 10 minutes from here. Oh, nice. This is where we. σπίτι μου λέει είναι 10 λεπτά από εδώ. <laughs> είναι εκεί που μεγάλωσα, που περνάω τον χρόνο μου και κάνω μπάνια, τι είπε. Έρχεται ο, ο στρατέος, ο Αμερικανός με ένα θηρίο. πέντε πόσα υπάρχουν δέκα στον πλανήτη συναντάει, το τον, προθυπουργ... εγώ, <συναντάει τον Πρωθυπουργό τη χώρα της χώρας αν είναι ο Βουτσάς και του λέγω και κότερο και του λέγω το σπίτι μου είναι δέκα λεπτά από εδώ και εδώ κάνω τα μπάνια μου <συναντά> δηλαδή αυτό που ενδιέφερε τον Αμερικανό να καταλάβει ότι ο Πρωθυπουργό είναι τουρίστας το ξέρουμε εμείς να το εξάγουμε <συναντά> Μα δείχνει τη διάθεση του Μιτζωτάκη αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, δεν λε αυτό στον αξιωματικό είναι πιεσμένο κι αυτό. Και μόνο ένα και χρόνο καραντίνα, καραντίνα έχει και πρωθυπουργό. Όλοι ζουν. Πόσα μπάνια έχει χάσει. Γεια σα, είναι τα μάξιμου εδώ, Πάμε Βόλτα. Δεν το λε αυτό. Είναι το σπίτι μου παραπέρα. Δηλαδή, είμαστε στην Κρήτη, ένα μεγάλο νησί. Τίποτα. Δεν αναφέρει καν το σπίτι σου. Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη Αισθάνθηκε. να πει ότι έχω σπίτι. Ένα ψυχούλα είναι. Τσιγούλεκ που έχει να μπανιριστεί yeah. τόσο καιρό. Πόσο καιρό σκέψη έχουμε να δούμε τι ρόγες του Κυριάκου. Πρώτη φορά, πρώτη φορά ο Μητσοτάκη. Έχω ξεχάσει το σχήμα τη ρόγας Στη ζωή του, πρώτη φορά για τρει μήνε είναι στον ίδιο χώρο. Oh. Δεν του έχει ξανατύχει. Περίμενε. Αυτό το δράμα. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Πήγε και η καρία. Ναι. Όχι, το βγάζω. Δεν είναι τρει μήνε, <laughs> είναι 1,5-5 Επίση, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Δεν έχει με Δεν ξέρουμε το Air Force One που πήγε. Όχι, δεν ε, έχει ελληνικό, Air αυτό Δεν έχουμε. Αλλά το σπίτι είναι 10 λεπτά από το αεροπλανοφόρο. Θα, λέει, θα γύρω σ' αμερικανός πίσω και θα έλεγε το τον Πρωθυπουργό και μου για 10 λεπτά από το αεροπλανοφόρο φόρο το λεπτάκι. σπίτι του. Μισό λεπτάκι. Είναι εντό 2 χιλιομέτρων. Πόση ώρα κάνεις τα δύο τέτοια. <laughs> Είπε δηλαδή, 10 πάει λεπτά. Με, πάει με τα πόδια για κολύπη ή παίρνει τα αμάξι δεν Δεν θέλω τέτοια. <laughs> στο... Αλλά είναι ωραίο που αισθάνθηκε την ανάγκη να πει τι έχει στην περιοχή. Δηλαδή, τώρα ο Αμερικάνο φεύγει πλήρη, ξέροντα ότι <laughs> στα 10 15... λεπτά <laughs> του πει: Άμα κάπου ξωμίνω, στον 10ο έχω ζάχαρη. Είσαι στο, στο Ειζενχάουερ. Και δεν έχει ζάχαρη. Όταν να φτιάξει. Δηλαδή, <laughs> τι θα κάνω τώρα. <laughs> <Τι> κάνουμε, <laughs> λίγο τραχανά κάτι. Παξημάρε, πετυχαίσε του Πρωθυπουργού. για παίρνεις... μια τηρόπιτα και δεν έχει λίγο τράχα να την <laughs> Γιατί ω γνωστό στο Eisenhower Φημίζεται για τι τυρόπιτε του το Άιζεν το φί... Α, μαι, ναι, γιατί έχει ανοίγουν να ανοίγουν όλοι. Έχει να στο <laughs> <laughs> Αν έχει χώρο, χαμό γίνεται. Μόνο φίλο ανοίγουν. <laughs> <έτσι>. Σαν τι <τσλαγάνες, laughs> που μεγαλύτερη και το μεγαλύτερο λουκάνικο. Χειδέο. Όχι. Ε, συγγνώμη. Το, το λουκάνικο το άλλο. Το Ποιο άλλο το λουκάνικο που τρώμε, το μεγαλύτερο. Ε, κάποιοι δεν τρώμε. Αφού ήρθε εκεί το θέμα, το μουσείο Μπενάκη έβγαλε ένα αναμνηστικό για τα 200 χρόνια. Λουκάνικο. Όχι. Συνδέεται <laughs> τώρα. Με πορτοκάλι. Στο Μπενάκι. Ένα μικρό μενταγιόν. Αυτό καρφίτσα, πώ να το πω, ρε παιδί μου. Που είναι μαντό μαυρογένο. οι Μαντώ Μαυρογέννους βγάζουν διάφορα μυστικά όπως είναι το τσαντάκι της Γιάννας ναι. είναι ναι. Ένα, μια καρφίτσα μικρή χρυσό νομίζω σημαίνει δεν θυμάμαι εκεί είναι η Μαντώ Μαυρογέννους πάνω και από κάτω ο καλλιτέχνης και πάνω, και δεν ματάκι. ξέρω ναι yeah. δεν έχει σημασία από κάτω ο yeah. καλλιτέχνης αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει τρεις λέξεις ε, τρεις, είμα, νομίζω, παι, νομίζω, αυτό νομίζω, που ναι. θα πεις ναι. είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό ή το φωτομαντάς όχι θα πω ότι λέει ο Ευαγγ Με, Α, εγώ τέλος. μιλάω πάντα με στοιχεία εδώ. Τέλος, άμα το είπε Βαγγελάτος ούτε, ούτε κίτρινο είναι ούτε τίποτα. Και τέλος. επειδή είναι το σωστό, δεν είναι fake. Είναι το και σωστό. Επειδή, ναι, και επειδή ε, ε, δεν μπορούσε να πει τη λέξη ο Βαγγελάτος, την προσθέσαμε εμείς. Θα σταθούμε λίγο σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα αναμνηστικό για τα 200 χρόνια με την Μαντό Μαυρογένους. Μαντό Μαυρογένους έχει γίνει ένα σύμβολο. Έχουμε όμως μια άλλη διάσταση εδώ. Μιλάμε για ένα αναμνηστικό το οποίο. εικονίζει μια ηρωίδα της επανάστασης και εδώ γράφει υγεία μια λέξη που δεν μπορώ να σας τη διαβάσω γιατί το ραδιοτηλεοπτικό θα μας επιβάλλει πρόστιμο και επανάσταση. υγεία ΚΑΒΛΑ και επανάσταση. Ε, τώρα παίρνετε πολλά τηλέφωνα τι είναι η λέξη, τι είναι η λέξη δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε ε, οπότε μην, είναι υγεία, επανάσταση και μια λέξη ε, Με 5 γράμματα πάντων εμ, Υγεία Κάβλα Και επανάσταση Το αστείο Α, είναι το τα πέντε γράμματα Τα πέντε γράμματα είναι το αστείο Κάπα υπάρχει Νιώθεις Α. κάτι με πέντε γράμματα Θα μπορούσε να, να είναι μια ερώτηση Για πέσιμο Επίσης θα μπορούσε να πει Καΐλα Η δεν... Ι. <laughs> Υγεία Καΐλα, Επανάσταση, τι είναι αυτό. Για να το καταλάβουμε. <laughs> τι μπορεί να σημαίνει. Ό, για νοκα, καήλα, τον είστε το. Αλλιώς... Όχι, η Καΐλα με Ι. Δεν να γράφεται κλείσεις... η Καναρίκα. Με ίψον, να το φτιάξουν, Δεν ναι, το ναι, φέρουμε, είναι πάει λίγο. αλλού πάει. Μα μας βγάζει εκτό. Μα παραπληροφόρει. Αλλά... Η σωστή ενημέρωση γίνεται έτσι. Όπω το άκουσε. Και εμεί ήρθαμε εδώ να το πάμε παραπέρα. Το βάλαμε κανονικά από το Σουράν. Και καταλάβαν όλοι τι Ωστόσο, μένοντα το θέμα. Όντω έβγαλε τον Πενάκι αυτό να λέει η Γεία Καΐλα Επανάσταση. Έτσι ακούσαμε στον Νίκο Ευαγγελάτο χτες. Α, άμα το Βαγγέλα δεν είναι έγκυρο. Εγώ θα το βάζα. Θα το φορούσες. Θα, θα, θα το φορούσα. <laughs> ε, εδώ θα το έβαζες στο θα πέτο. Στο... Με τα Θα έβαζες ένα τέτοιο, άλλη μόνο. Γιατί όχι. Για σένα είναι μια χαρά Πόσο νομίζω. Πόσο έχει. Δεν ξέρω, δεν είδα τη μέση Δε, Δεν ασχολείται Η καήλα κοστίζει <laughs> Εξαρτάται Είναι μεγάλη η καήλα Δεν λέει Δεν λέει Χωρίς μέγεθος yeah. Πάντως επειδή είδα τόδα λίγο συγκριτή Μου φαίνεται πολύ μικρό αυτό το τσουτσουνάκι δεν είναι κάτι okay. yeah. Να πέρα μην πέρα. το πάρεις, μην το βάλεις <laughs> Να μείνουμε λίγο στο κλίμα τη μέρα. Ε, ενώσαμε το α, σήμερα... Α, τώρα mm. πήγε το Λουκάνικο στο μυαλό, έτσι συνδέθηκε το Λουκάνικο Ήταν πρόλογο <laughs> <laughs> Ήτανε πρόλογος του θέματος. <laughs> <laughs> Όλα έχουν ένα ρόλο εδώ, όπως δίνουμε Έχει τη Δεν είμαστε. Ε, θα συνδέσουμε τώρα το σήμερα με το τότε. Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους Δεν είμαστε απλά ενωμένοι, είμαστε και ανανεωμένοι Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω Με τη βοήθεια της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδος και τη βοήθεια του Θεού Ή να νικήσουμε Με έναν εχθρό που είναι αόρατος Ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού Να πεθάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι άνω των 70 ετών Παπαφλέσας, αλλά ο τηλεοπτικός παπαφλέσας. Παπαχέσας Παπαχέ Δεν είναι δεν. Δέκα λεπτά από το σπίτι, Εσύ έχει σπίτι από αεροπλανοφόρο 10 λεπτά. Δεν έχω δει. Δεν έχω πάει γύρω-γύρω στα δικά τη μου παντού. Δεν ξέρεις, μπορείς να Ξέρω εγώ. Τι σου πω. Έχουν δώσει βάσει. Λογικό. Μα έχουν πάρει τα σόβρακα. Δεν έχει τώρα εδώ τίποτα απέναντι. Από τη δουλειά μου μπορεί να έχω 10 λεπτά αεροπλανοφόρο. Έχω αεροπλανοφόρο. Δηλαδή παίρνει άλλη αξία το σπίτι των Μητσοτάκιδων στα χανιά, γιατί είναι 10 λεπτά από αεροπλανοφόρο. Airbnb να τον νοικιάσετε. Μπράβο. Εγώ αν είχα σπίτι στην περιοχή θα έβαζα αυτό. Τώρα αυτό ήθελα να κάνω. Σου λέει έρχονται οι Αμερικάνοι δεν έχουν πού να ξενοτέχειο. Δεν έχουν. Airbnb του. Παλιά τι λέγανε οι διαφημίσει τώρα. Πολιτήσιν, τον κόλλησο άδονη. Των οικοπαίδων στη Λούτσα και στα υπόλοιπα 10 λεπτά από την ομόνια. Τώρα 10 λεπ Τώρα το αεροπλανοφόρο. Δεν λέγανε, βάδιστα είναι μετά τι εφημερίδε. Λοιπόν, συνδέσαμε εδώ τον Παπαφλέσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συνδέσουμε τώρα έναν τον τότε παλαιόν πατρόν Γερμανό. Πάλι, Παπα Μιχαηλίδε. Όχι, ένα άλλο ιστορικό, ah. ένα δεύτερο ρόλο. Γιατί τον έχει κάνει και αυτόν τον Παπαμιχαήλ δεν έχει κάνει τον παλαιό πατρόν. Δεν έχει κάνει. Τον Παπαφλέσσε, πώς παπάδε θα κάνει, ο Παπαμιχαήλ Σε άλλο. Όχι, δεν θυμάμαι. Δε θυμάμαι. θυμάμαι. δεν έχει κάνει. Ένα δε θυμάμαι, δεν δε μπορεί, θυμάμαι. Και ό, μπορεί να κάνω λάθο. Είναι κωμικά αυτά τα θέματα ελληνική ιστορία. Έχει κενά γιατί όλοι οι Έλληνε από τον Από τον μάθανε ιστορία. Δεν ξέρουν ότι. Γι' Αυτό είναι σουδάδαν. Εντάξει ναι Και οι καρές νομίζω είχε κάνει κάτι Η καρές του Μαυρογιάννου που λέγαμε πριν Εγώ θυμάμαι τον Παπα Μιχαήλ Αφού ήταν Παπα Φλέσσας Μετά έγινε Ε, τι. Δω, δω, δω, εργάτης. Δω, δω, δω, δω, εργάτης, εργάτης, αυτή είναι η ζωή. Είναι η ζωή. <χωμάς> μετά που το... σε πέταξε να είστε στο κομμάτι, επανδράφτηκε η Γκόρι και έγινε βιομήχανος. ξεπουλήθηκε ευλυθίθηκε κι αυτός. Ε, τάξει, να ε, κάνουμε. Τά... Αφού μπήκε η Ελλάδα Βάρκης σε μια ρότα λοιπόν παλαιό πατρόν πατρών Γερμανός και ένας σύγχρονος πολιτικός. Έλληνε! Αγαπητοί Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιανυτά, Βαγγέλια από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Επί τέσσερας περίπου αιώνα, η σκληρά μάστιγα τη δουλεία επάταξε τα σκεφαλάσιμων. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι. Ο πόλεμο ημών είναι πόλεμο εθνικό. Ο πόλεμο που έχουμε είναι ένα ταξικό πόλεμο. Από σήμερα. μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού. Σας καλούμε σε έναν το αγώνα μέχρι τη νίκη. Αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθούμε εξωροκλήρου. Go back κυρία Μέρκελ! Go back κύριε Σόιβλε! Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία η θάνατος! Yeah. Patria o muerte. Hasta la victoria, Ciriza Podemos, venceremos. Hola Masí, hola Masí que hoy iglesias, tú mudas. Patria o muerte. Patria y zanatos. Ne, ¿te pongo ahora mínimo a croataí, que es una astío pemp tis? Te pongo el nombre tuyo, te Nikos Tsionis le grita Κακό λοιπόν, ο... Εντάξει, αυτό είπα το όνομά του, το κάνω ρε ζήλ. Μετά από Όχι, είναι ωραίο, ωραίο το παλιό μια χαρά. Είναι και στον Χρυστάρι και σε μεν άρεσε. Και αυτό τι είναι κριτήριο, Προφανώ. Ότι άλλε, να αυτό είναι αρνητικό κριτήριο. σω τρει που έχει πει τρία back-to-back τριάδε σε φερλί. Και πάμε να ακούσουμε και άλλε, γιατί έχουμε λαού. Έχουμε δύο λαού σήμερα. Α, το κύριε, πρώτο μέρο είναι τώρα. Καλημέρα και καλό μεσημέρι. Καλησπέρα το... και καλή βραδιά. <laughs> Είμαι από χθε. Σωστό. <laughs> το, το, για του αγώνε του ελληνικού λαού, έχω να πω το εξή. Αντάρτης, κλέφτη, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιο ο λαός. Γεια σου. Εγώ ξέρω το άλλο με το άλλο και παλικάρι που γίνεται μαλλιακουβάρια, τέλο πάντων. Okay. Μι, μι, Μιλέ παπαριέ, σε θεωρώ άνθρωπο. Δεν μπορώ. Okay. Προσπαθώ, να μιλές, ένα, λέω. Να προσπαθώ να και ένα, Να σου πω, να σου πω και ένα άλλο, γιατί και εγώ και εσύ, Κάτσε ah. με το σκουφάκι σου, μην το πολλοί σταυρό. Κάτσε γουρούνια Το φασισμό ματώνει. Θέλω να μην λες παππάζε. Να είσαι σεβαρό. Δεν μπορώ, σου. προσπαθώ σου λέω. Το δουλεύω. Θα τα καταφέρω. <laughs> 200 χρόνια περάσανε. <laughs> Τώρα θα αλλάξω. <laughs> Έλα, ρε, μουστολί. Έλα, τι έγινε. Λοιπόν, δεν μου λε. Η Πέμπτη γιορτάζουμε την επέτειο τη επανάσταση. Όχι τα 200 χρόνια ανεξαρτησία. Ναι, καλά. Ναι, γιατί εγώ. Θα είπαμε τίποτα λάθος, αποκλείεται. Αν βγάλω κάτι χούντε, κάτι διχατορίε του μεταξά, κάτι, κάτι γερμανικέ κοδοχέ με κουκουλοφόρου. Τι έμεινε, αν αποσυνθέσει την Ελλάδα από όλα αυτά, τι έχει μείνει. Ναι, χοντρικά, χοντρικά μου λυπάται. Ένα άριστο μεσία που τα βλέπει και κρίζει. Εκείνο το συλλεκτικό του βήμα, καζίνο, ξέρει γιατί το όπω Γιατί Γιατί σε κάθε επανάσταση δεν έχουμε μόνο ήρωες. Τι έχουμε άλλο και έχουμε. Το... Και έχουμε και προδότε. Έχουμε και τον πιλιογούση. Δεν μπορεί. Έπρεπε λοιπόν να μπει ή Μπογδάνος ή Κυρανάκης. Και εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Από που δεν μπήκανε. Σωστό. Έστω από το Λιμούν. Γεια. Χρόνια μα, πολλά φίλε μου, για μεθαύριο που έχουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Είσαι έτοιμο για ένα μικρό μαθηματάκι. Αχ, να ζήσουμε. Ένα μικρό μαθηματάκι ιστορίας δεν είναι κακό. Γιατί βλέπω ότι έρχεται η Καμήλα, ο Κάρολο και μεγάλοι άρχοντε τη Ευρώπη και του κόσμου. Αλλά να θυμηθούμε λιγάκι ότι ένα από τα πρώτα το πρώτο κράτο που αναγνώρισε την Επανάσταση ήταν η μακρινή Αιτή τη Καραϊδική, η οποία τον Αύγουστο 1821 έστειλε την αναγνώριση. Του κράτου αυτού στην Ελληνική Επανάσταση. Ποιο θυμάται λοιπόν αυτό το κράτο, ποιο θυμάται τον προεδρό του, που δεν υπάρχει κανένα όνομα οδού, πλατεία εδώ στην Ελλάδα που να τον τιμάει. Θυμάμαι όμω τον Κάνινγκ. Ποιο ήταν ο Κάνινγκ, Αυτό αυτός προωθούσε... ο πλατεία που έγινε. Ωραία, προωθούσε τα συμφέροντα τη Αγγλίας Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έτσι, αυτά για να μην ξεχνάμε. Γιατί μου φαίνεται ότι ξεχνάμε και δυστυχώ επαναλαμβάνεται η ιστορία ω φάρσα τη δεύτερη φορά και είναι τραγικό για τον ελληνικό Αποστολή. Έλα. Αφιέρωση. τη κοστή. Κοντζή. Θέλω την κατάσταση των πραγματών. Από του Χαϊνιδε Σε 2021-2021 200 χρόνια μαλλακίας Ζήτω το έθνος Νομίζω αυτό διαπερνάει όλα αυτά τα 200 χρόνια. Ούτε ένα ούτε δύο 200 χρόνια. 200. Έχουμε το καραντί, εδώ το έχουμε κατοχυρώσει. Τα πατέντα μανιού. Νομίζω, τα. ναι. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολλά, όντω αυτά τα 200 χρόνια. Ξεκινήσαμε από μια πολύ φτωχή περιοχή μια αυτοκρατορία. Και καταλήξαμε Κράτος. σε μια πολύ πλούσια περιοχή. Όχι, ρε παιδί μου, το ξεκινάω. Έχουμε περάσει από πολλά, από περιπέτειες Λογικό με στα 200 χρόνια. Σε καλύτερη μοίρα προφανώ είμαστε. Και όλοι γύρω λαϊ, Αλλά αυτό νομίζω διαπερνάει όλα αυτά τα 200 χρόνια. Και σε κάθε καλή και κακή στιγμή πάντα αυτό κυριαρχούσε. Θα βρισκόταν ένα ή πολλοί μαζί και θα το κάνανε. Πρωτοπόρο ή πρωτοπόροι. Όχι μόνο ένα, Εργο, δεν είναι θεμένος. Δεν είναι θεμένο. Ο ένα κάνει και δουλειά στο κάτω-κάτω. Έχουμε και τώρα πολλού. Αλλά είναι ότι διψάει ο κόσμο να ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Αν, ναι, ναι, αυτό. Και το πιστεύει μέσα το του. Ψάχνι. Πάντα ήθελε ένα κολοκοτρόνι, ένα μεσία, πάντα τον ήθελε. Να έχει έναν ήρωα, ένα κάτι. Και προφανώ θα υπάρχει ένα κολοκotρόνη και θα υπάρχει και κάποιο που θα είναι ηγέτη. Αλλά το ήξερα περισσότερα... με τη μορφή, όχι τη έμπνευση, με τη μορφή τη ανάθεση ευθύνη δικιά του. Εντάξει, το 2021 συμμετείχαν κι άλλοι. δεν πήγε, δηλή, κάτσαν 21, στα σπίτια, σήμερα, ναι, δεν κάτσαν στα σπίτια, πήγε ο κολοκotρόνη μόνο του. Ένα έχει κάνει κλιπ και καριέρα όμω. <laughs> ο <laughs> κολοκτρόνη. <laughs> <laughs> <laughs> δεν κάνανε 30, κάνει αυτό και άλλοι 4-5. Το βίντεο το περίφημο. οκ, συμφωνώ. Να κάνουμε και μια άλλη αναδρομή. Ο αυτού. Διάκο. Θα πούμε το ίδιο για το Διάκο. Έκανε το ίδιο. Το θυμόμαστε τον Πάσχα για μεταστρέψει τα, τα γνωστά. Όχι, έκανε και ο Διάκο. Όλοι έκανε, κάνανε ναι, ό,τι ναι, μπορούσαν. Είναι και πιο βήτα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν όλη η Δύση. Είναι αυτή άλλοι που ήταν πιο πενκυζίνα. Είναι αυτή η στιγμή στην ιστορία των λαών που πολλοί κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτή η στιγμή ήταν τότε το 1921. Ναι, Έχει ήταν ένα βαρύ συντονισμό η αλήθεια. Ναι, ναι. Ξαναέγει στην πορεία. γίνεται κατά διαστήματα αλλά έτσι δυναμικά με αποτέλεσμα έτσι ήταν πολύ σαφέ και κοινό το αίτημα ναι, η επόμενη πολύ στιγμή καθαρό. ήταν τη δεκαετία του 40 με, μετά το 40 ναι πολλοί okay. κάνανε αυτό που έπρεπε πολύ μετά περδέφευκε λίγο το αίτημα Το άμα είναι κοινό, αν έχουμε ίδια συμφέροντα και έχουμε τι ίδιε βλέψει. Και το 1921 δεν είχαμε τα ίδια συμφέροντα. Ακούμε τώρα και βγαίνουν όλοι οι ανιστόροι που έχουν μάθει ιστορία από τον Τζέιμ Πάρη και λένε είμαστε όλοι οι Ελνομένοι. Οι Έλληνε ξεσηκωθήκανε. Καθόλου οι Ελνομένοι δεν ήταν οι Έλληνε. Όχι, ναι, Ήταν καν. οι κοτσαμπά, από πάνω, που είχαν τα συμφέροντά του κατά τη διάρκεια τη τουρκοκρατία. Ενοχλήθηκαν πολύ και ο Κλήρο, μεγάλο μέρο του Κλήρου τότε, του ανώτερου. Ενοχλήθηκαν από όλη αυτή την ξέγερση των αποκάτω γιατί θα του χαλούσε την... τη βολή του. Ε, όλο αυτό εκφράστηκε στου εμφυλίου πολέμου στην πορεία. Δύο εμφύλοι γίνανε. 24-25. Και μετά, μόλι έγινε κράτο, πάλι με κάποια συμφέροντα, φάγανε τον Καποδίστρια κτλ, κτλ. Και μετά άρχισε, όχι, άρχισε αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα. όταν φάγανε τον Καποδίστρια Αυτή μετά. Αυτή η μανία. Είναι μια ρουτίνα που Ναι, ναι, ναι, να ναι εντάξει. Αυτή η μανία να είμαστε όλοι μαζί. Και μαζί που δεν είμαστε, προχωράμε πολύ ωραία πάντω. Δηλαδή, είναι ωραίε οι αντιθέσει στα σύνολα. Είναι ωραίε οι αντιθέσει. Ακόμα είναι ωραίε οι αντιθέσει και στον κάθε άνθρωπο μέσα του, γιατί τον εξορροπούν. Θε να κάνει κάτι, όμω έρχεται μια άλλη δύναμη μέσα, μια φωνή, πες το πώ θε και λέει μην το κάνει κτλ. Το ίδιο γίνεται και σε επίπεδο κοινωνιών. Εδώ παίζουμε και με συμφέροντα πια, Λουφαν. που αυτά καθορίζουν. Και υπάρχουν ισχυροί και οι αδύναμοι. Γιατί να είμαστε όλοι μαζί. Τι, τι καημό είναι αυτό να είμαστε όλοι μαζί. Ακούω τα μηνύματα όλων Προέδρου Δημοκρατία, Πρωθυπουργού, τότε είμαστε, Δεν ήμασταν μαζί τότε, Μα δεν, δεν θα ήμασταν μαζί ποτέ. Δεν και, όλα. και προχωράμε ενώ δεν ήμασταν μαζί. Πάντα θα υπάρχει μια διαφωνία. Κάποιος θα τρώει από τον άλλον. Γίνεται. Όχι σε αυτή την κοινωνία, σε όλες τις κοινωνίες. Ντέ και καλά όλοι μαζί. Βάλε μια μήνυα αναδρομή για το τι έχουμε περάσει. 1821 2021 7 πόλεμοι 4 εμφύλοι μία εκλογικέ αναμετρήσεις 19 στρατιωτικά κινήματα Τρεις χούντες, επίσημες. Πέντε χρεοκοπίες, επίσημες. Ζήτω το έθνος. Πολύ σύντομη αναδρομή, τα περιλαμβάνει όλα, με τα Ομπα. επίσημα και τα ανεπίσημα. Η... Ο τόπος τούτος, όταν έγινε κράτος, μάλλον πριν γίνει κράτος, τι έκανε? Πριν γίνει κράτος? Ναι, ναι. Προσκολούσε σε διάφορα άλλα. Όχι, Α. κάτι άλλο που το κάναμε με επιτυχία μετά και ακόμη και σήμερα. Ήταν δουλεπρεπή. Όχι. όχι. Τουλοπρεπέ, θε να πει. Όχι. Η χώρα δουλεπρεπεί. Ναι, ναι, οκ. Okay. Για το κράτο, λέγαμε. Α, το κράτος, ναι. Τι πήρε έκανε. Πήρε δάνειο. Τι... Α, πριν, ξεκιν... πριν γίνει κράτο, ήταν. Πήρε δάνειο. Ενώ δεν υπήρχε εντότητα μια χρονικότητα και μια επιτυχία σταθερή στο θέμα. Παίρνουμε πάντα με επιτυχία μεγάλα δάνεια. Ναι, αλλά αφού γίνανε κράτο. Και είναι οι άλλοι, σου ένα κράτο, πάρτε. Εδώ πριν γίνουν, είχαν καταλάβει τι παίζει με του Έλληνε και άρχισαν και δίνανε. Αυτοί θα πάρουν ο πρόγνωμο τη Καμίλα και του Καρόλου που θα έρθει τώρα, αρχίσαν να δίνουν τα πρώτα δάνεια. Ποιο είναι ο πρόγνωμο τη Καμίλα, Τότε τραπεζίτε και οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι μα δώσανε το δάνειο. Ποιο είναι ο συγκεκριμένο πρόγνωμο. Δεν ξέρω. <laughs> ο κύριο Καμίλα, που ήταν πριν από χρόνια. Καμίλα είναι <laughs> το μικρό. Α, ναι. Ε, ο Τζόμ. Ο Πάρκερ. Το στυλλό. Λοιπόν, βάλε πάλι και μια αναδρομή τέτοια για τα δάνεια. 1821-2021 200 χρόνια δάνεια Δανειστές Τόκοι Δάνεια Δανειστές Τόκοι Δάνεια Δανειστές Τόκοι Δάνεια 200 χρόνια ελευθερίας Βέγκος, <laughs> από τα, από τα γέλια Ακούει διάφορα και τον πιάνουν τα είναι γέλια. Είναι θέμα ανάγνωση η ελευθερία σου, Πώ εννοεί ο καθένα την ελευθερία. Ναι, από του Τούρκου απελευθερωθήκαμε. Ναι. Είναι γεγονό και από του Γερμανού στην πορεία απελευθερωθήκαμε όταν ήρθε κι άλλο κατακτήτη. Αλλά διαλέξαμε άλλου ζυγούς Δεν του διαλέξαμε. Ε, τι Συγγνώμη, είναι δεν είναι. είναι. Το ζυγό δεν το διαλέξαμε. Οι ηγέτε μα. Διάλεξαν άλλου ζηγού. Ενώ του δανεισμού και όλων αυτών. Δεν είναι θέμα ανάγκη. Δεν είναι ούτε θέμα, είναι πιο πολύπλοκο Είναι ένα συνδυασμό επιλογών και παραγόντων Αλλά να μην πιαστούμε με αυτά Πάμε σε κάτι αισιόδοξο 200 χρόνια μετά ξεκίνησαν τα έργα στο ελληνικό Α, ναι, ναι Χτες το να θέμα το απασχόλησε την, να το την Βουλή Και επειδή έχουμε ορτασμούς Να ακούσουμε σε ποιον οφείλεται Το ότι το ελληνικό που είναι Μία ώρα με το αεροπλάνο Μακριά από το σπίτι του Μητσοτάκη στα Χανιά Άρα και από το αεροπλανοφόρο μία ώρα και δέκα λεπτά. Πώ είναι τα 35. Είναι τι αναφορέ μα, έτσι. Ναι, πρέπει, είναι πια να το σπίτι. Είναι. είναι κομβικό. Ξεκινάμε. Είναι κωβικό. Να ακούσουμε σε ποιον το οφείλουμε. Η ουσία παραμένει. Το μεγαλύτερο αυτό έργο που έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία ως κατασκευή ξεκινάει, ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Αυτό τελικά το τελείωσε, Αυτό τελικά το τελείωσε Αυτό το δίνει στον ελληνικό λαό για την ευημερία του Όσο και αν αυτό ενοχλεί όλους εσάς που απλώ θέλουν να βλέπετε την οικονομία με μικροψυχία Τέλειος το ελληνικό. Το είπε χθε. Το τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Ναι, το ξεκίνησε αλλά το τέλειωσε λέει. Α, Αυτό ήτανε. Πάμε, πάμε καζίνο. Καζίνο. Πάμε. Αυτά εκεί λέει κάνε στα κτίρια πάμε, τα μεγάλα τα, τα ψηλά. Πάμε τα, τα πολύ όμορφα αυτά τα <laughs> κτίρια τα πάρα πολύ όμορφα. Ποια που ταιριάζουν και με την πια. Ακρόπολη. Είδες τα τσιμέντα στην Ακρόπολη. Σκάσανε λίγο ολάχι λέω. Τις δεν... διαδρόμους τους καινούργιους. Κυκλοφορούν δεν, φωτογραφίες. Ξεράσανε λίγο. Ναι, έχει, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Φουσκάει εκεί Sky, το Μάρμαρο από κάτω. Ε, φλαϊκίε, τάψε το να τελειώνει. Γιατί του κάνα τόσο φαρδεί διαδρόμου. Τι κάνουν, θα αυτοί, ταλή, καλό θα τι κάνουν αυτοί οι διάδρομοι και του συμμετώσανε, μου λε. Δεν ξέρω να γιατί είναι. Λέει, τσιμετώ, γιατί του δεν πετάξαν στη θάλασσα που του Δεν ξέρω, <laughs> του <διαδρόμους. laughs> <laughs> <laughs> Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντω οι φωτογραφίε που κυκλοφορούν στα social είναι λίγο. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρα του λόφου εκεί, του μνημείου. Μεγάλο τσιμέντο. Δεν το είχαν πήξει καλά, δεν είδε που έχει κάνει σκασίματα. Που έχει κάνει τα σκασίματα, αν σε... ήταν τέλειο, φτιαγμένοι, δεν θα δούσε. Σε τα τέλειο είναι άλλο. Λε, έγινε κάτι περιποιημένο. Πώ κάνουν οι αρχαίοι Έλληνε, έτσι και οι σύγχρονοι, αυτό μπόρεσαν. Γιατί οι Έλληνε αφήνανε τη γη οι κάτω από τα τσέματα. Και μετά την άλλη να κρατάει πάνω τι καριάτε, να κρατάνε τη στέγη. Ναι, θα πέσει, άμα δεν την κρατάει κάποιο. Σωστό, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, ο Τσίπρα χθε, λάθο, ο Άδονη χθε. Στη Βουλή, επειδή είναι υπεύθυνο πολιτικό, Υπουργό Ανάπτυξη, βγάζει και μια φωτογραφία για να πει ότι ο Τσίπρας είναι κατά τη επένδυσης του ελληνικού. Μια λοιπόν και είχε και αυτό διάφορα εκτυπωμένα, ξεκινά. Αλέξη Τσίπρα, την εποχή της αντιπολιτεύσεω, κ. Πέρκα, κρατάει στα χέρια του το πανό: Το ελληνικό δεν πωλείται. Ελληνικό is not for sale. Πάρτε το και τα πρακτικά, επειδή είχε και λίγο θράσο ο συνήθω ο κ. Δεν Ήταν ψεύτικο. Yeah. Το παραδέχτηκε και ο ίδιο μετά. Τι τρώνε, τι σημασία δεν, έχει. Θα σου πω, δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει κάτι ψεύτικο. Εγώ σου λέω ο, ότι η Βουλή ξέρει από πριν ότι να ψεύτικο. Γιατί ξέρει ότι μεγαλύτερη δημοσιότητα θα πάρει αυτό παρά η διάψευση. Μα βγάζει. Θα τα πρακτικά. Ξέρει ότι απευθύνεται σε ηλικίου. Και ξέρει ότι θα το... τσιμπήσουν οι ηλίθιοι στου οποίου απευθύνεται. Γιατί έτσι κυμνάει ο άνθρωπο, έτσι υποτιμάει τον κόσμο του να ακούει και που τον ψηφίζει και βγάζει το ψεύτικο. Και Σου λέει, είναι. θα γίνει κυρίω αυτό γνωστό. Αυτό θα παίξει στα κανάλια και μετά θα κάνω μια διάψηση στο Twitter. Στο Twitter, συμφωνώ. Καμιά φορά όλοι την έχουμε πατήσει επειδή κυκλοφορούν διάφορα. Είναι και η ταχύτητα, είναι και η φύση του μέσου. Εδώ είναι Βουλή. Δηλαδή, ένα επιτελείο ετοίμασε την ομιλία. Δούλεψε ένα επιτελείο. Μπορεί να τσεκάρει, το καταθέτει στα πρακτικά. Δεν θε να γίνει ρόμπα για αυτά τα θέματα, γιατί διαχειρίζεσαι τύχε λαού. Και λε, όποιο το βλέπει, είναι υπουργό. Θα έχει τη στοιχειώδη σοβαρότητα, δεν λέω εγώ σούπερ, τη στοιχειώδη να μην εκτίθεται έτσι συνεχώ. Γιατί. Έγινε. Η φορά που καταθέτει κάτι ψέμα. Μα είναι για το Twitter, δεν είναι για τη Βουλή ο άνθρωπο. Ναι, αλλά είναι στη Βουλή ο άνθρωπο. Είναι, αυτό είναι το στην λάθος. κυβέρνηση. Ο το κακό είναι ότι έχει την εξουσία. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά είναι για το Twitter, δεν μπορεί. Και έγινε ένα καυγά, θε, έβλεπα άλλο το μεσημέρι, έβγαινε ο Πολάκης, με ένα δερμάτινο εκεί. Τάχωνε. <laughs> όχι, όχι χωρί. Έβγαινε ο Πολάκης, τάχωνε. Σφάζονται σαν εκεί η ΣΥΡΙΖΑΙ, έβγαινε ο Άδωνης από πάνω, έλεγε τα fake εκεί τις φωτογραφίες, βγαίνει ο Τσίπρας, κάτι αγγέλη και τα λοιπά και λέω πάλι σφάζονται για το ελληνικό, δεν θα μονιάσουμε ποτέ. Το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο έκαψε. αυτό χτες. Σου ο Πολάκη πήγε στην πρόσκληση Κικίλια. ή θα το επιτάξουνε που είναι γιατρό. Πήγε <Πίχε> <Πίχε> ή πολεμάει τον τόπο και από εκεί. Δεν θα ήθελα να είμαι ασθενή και να έχω τον πολλάκι γιατρό πάντω εγώ προσωπικά. Γιατί, θα ήθελα στο γιακουμά του, Όχι, δεν είναι γιακουμάτο. Κανέναν όμω. κάτι άλλο στους... μου έρχεται τώρα, έχει πολλού. <Πίχε> Πάρω, ο Κικίλια. Είναι γιατρό ο Κικίλια. Τι είναι. Τι είναι. Ο Κικίλια δεν είναι γιατρό. Δεν είναι έξω φυλαρούχα στην άκρη. Όχι, ήταν, ήταν και αυτό. Αλλά ήταν και γιατρό, Γιατρός είναι. Βγήκε είναι προχθέ και, και είπε συνάδελφοι. Που είναι οι συνάδελφοι και λέω τι λέει: Το επιδι... τι μιζώνεις, επειδή την ζώνη, επειδή πήγε στο Υπουργείο <σοφει> <Κινηγίας>. <σοφει> Γιατρός Γιατί είναι συνάδελφοι. Μεγάλο Μεγάλος Μεγάλο Δεν ξέρω τι γιατρό είναι. Του πόλεμου. που λέμε. Πολύ <σοφει> καλό <σοφει> γιατρό. Πολύ, πολύ, πολύ. Ότι πολύ. ο το κάνει και το παιδί, το Αν το έχει, με την υγεία ο Ε, έγινο, Καυγάστ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Η συγγήτρια του, για το ελληνικό. Η κυρία Πέρκα. Η κυρία Πέρκα, η συγγήτρια, λέει. Εμεί, σεβόμενοι τη δική μα δουλειά, αλλά κυρίω και την ανάγκη τη χώρα για μια αναπτυξιακή πορεία και για να ξεφύγει από το ράβε ξύλωνε. Να προχωρήσει μια πιο ευρωπαϊκή και αναπτυξιακή προοπτική. Θα υπερψηφίσουμε από τι αρχέ το νομοσχέδιο που μα φέρετε. Γιατί είμαστε υπέρ τη γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για αυτή. Γιατί συζητάμε, ρε παιδιά, τόση <laughs> ώρα. Γιατί Ά, Έριξε ώρα, καυγά μας. ο Πολάκη. θα το ψηφίσει και το ξέρουμε εξ αρχή και θα κι εμεί. Έριξε καυγά. Μα αυτό το για του Σιριζέου στο κάνω. Τους τί τί φορείτε, για του ψηφοφόρου. Για να δείξει ότι άλλοι, έχουν ψηφίσει αυτούς. τα μισά και παραπάνω βγήκαν κάτι στοιχεία. Νομίζω το 60% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, ο Ήρυζα, να έτσι, ρε παιδιά. Τα έχει ψηφίσει. Άλα, τα ψήφισε. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Μπορεί. Ούτε μνημόνιο να πει. Τι είχε τάξει. Τι σα είχε τάξει. Τον κόσμο όλοι. Τι έτρεχε. Ότι ήταν αριστερό. Ένα ψηφίζει κάτι δεξιά νομοσχέδια. Και τι θέμε έχει τώρα. Όχι, καλά. Για το καλό τη χώρα. Δεν θε καζίνο στο ελληνικό. Δεν κατάλαβα. Να σε δω Με το πρώτο χιόνι που κλείνει. Να με παίρνει να αγκαλιάσω ξαφνικά, να τρομάζει νομίζω ότι είναι τάρανδος. Μα Δεν πάει στο καζίνο, πάει δίπλα. <laughs> Πού τρέχει εσύ, έχει θα, θα σου σο... τάρανδο. Στα βασιλικά. Εσύ, θα σου τάρανδος Όχι, θα φοβάσω ότι θα έρθει Α. ο, ο μυτσοτάκι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τάρανδο, πά... έχει <laughs> κατεράστια πάσα. <laughs> έχει κι άλλο τάρανδο γι' αυτό. Πάμε <laughs> να <laughs> πά, πά, ακούσουμε διαφημίσει και εδώ είμαστε Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Γρήγορα, γιατί έχουμε πέσει λίγο έξω. Επειδή έχουμε και λαό, αυτό μα αποχαιρετά. Φτάνουμε στο τέλο. Θα τα πούμε αύριο, αύριο εμεί εδώ, live. live. Χαρά. Γεια σα. να σου πω Έλα. τώρα την Τετάρτη θα κάνετε εκπομπή τη Πέμπτη. Την Πέμπτη θα κάνετε μια άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω, έχω καταπαιδευτεί λίγο. Εγώ θέλω να Πιστεύω μου βάλει. Φύστε το... τα από τα αποθήμια στον αερά. Ναι. Τα όλα, όλα τα κάρθουσα. Λοιπόν, θέλει να μου βάλει όποτε μπορεί την παρέλαση του Χάρη Κλίν. Και τώρα αγαπητοί μου ακροατές, τηλεθεατές, θεατές, αθλοί, Έλληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, ξενιτεμένα μας αδέλφια, λοστρόμοι, λοστρόμο πυρεότη, ναύτες, μηχανικοί, μηχανικοί. ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, υδραυλικοί, κοπτοραπτούδες, κορδελιάστρες, μανιπούδες, ρεσεψιονίστοι και καπετάνε Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε, χωρίς να βλέπετε από τα ραδιοφωνά σας, την αφάνατη ελληνική λεβεντιά. Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις! Μαλώνω ρε! Πέσω, ότι... Μη μ' κυρά μου, κράτα μέσα Εσύ κρατάω! Πώς είσαι κόρτσα! Κόντρος, κόρτσα! Έτσι εδώ... Πες, σου, κόσμια, ε, πιδάρεις, ε, τόσο... Α, Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις ρε! Απιθάνεις! Πες ότι ρε! Περίμενε! Εδώ συνεργεί ο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφόνου και της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η Ορχήστρα Εγχόρδων Αθηνών Λαμίας. Σειρά έχουν τα μέλη της Ακαδημίας. Καλώ ήρθατε στην Ακαδημία Τεράτων. Και οι Πριτάνοι στον Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι Τετάρτη Δημοτικού. Ο πλήθος χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας πω πω, πουλάμε, πω πω πω πω πω. Αυτούς που κρατάν στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη Θα δείτε να φεύγει η οικονομία βζύμ Δάκρυα χαράς αναγλίζουν απ' τα μάτια μας <Και> Καθώς μας πιάνουν τα ντουμάνια της Ινομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ομήλων Ελλάδας Αν την πρέζα Ηλεκτρομαστρωμένη, έτσι. Παρελάβνει καμαρωτά, καμαρωτά, με όλα τα εξαρτήματα <ΧΧΧΧΧΧΧ> του ευγενικού σπόρτου <ΧΧΧΧ> στα χέρια. Εκπρόσωποι <ΧΧΧΧΧ> των παραγωγικών τάξεων τη χώρα: Χουμπαντάτε, κρεμίδια, Τεχνοκράτε και διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων τη χώρα ακολουθούν. Zemens, επίσημο χορηγό των ελληνικών κυβερνήσεων. Απ' τα κεφάλια μας πετούν η <Καισθυν> πτάμενοι φρουροί των συνόρων μας. Καλημέρα κύριε Κέτι, μας αυτό σήμερα. Καλημέρα, τι είναι καλέ, τι γίνεται. Αεροπλάνο, καλή. Αεροπλάνο. Ο Σμίνακος. Καλός! Τα αεροπλάνοι μέρα κοντάρονται με το θάνατο για τη δόξα της πατρίδα. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Απάνω πάνω τους αδέρφια. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την άγκυρα και ακόμη πέρα. Τζίτα τα γκάζια. Ρε, κάνε άκρη, ρε! Ένα κόμπο πνίγει το λαιμό μα. Καθώ με συγκίνηση βλέπουμε να περνάνε μπροστά μα με τα πακέτα στο χέρι. Πάμε πακέτο με τη δίκη Χατζιβασιλείου. Οι διευθυντέ τραπεζών και διοικητέ δημοσίων οργανισμών, ταγμένοι στην υπηρεσία τη προστασία των εθνικών συμφερόντων και του εθνικού συναλλάγματο τη φίλη και συμμάχου Ελβετία. Μπορείτε να μου πείτε αν του κόψουμε και τι χρώσει. Πώ θα ζήσουν οι τράπεζες. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροαθές, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλαθλοι, όπου τις γης, η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση έχει τελειώσει. Τέλος. Σου λέω στον λόγο τη θυμίζει μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μάρεσε. Ο κόσμος ενθουσιασμένος από τι είδε, αποχωρεί σιγά σιγά. Στα τσακίδια. <ΣΣ>